time of modern blogs, podcasts, and vidcasts, when the public cried out for information. It was Newscast, a pioneering podcast forged in the heat of press. The challenge, the ethos, the innovation, their mics will change the world. Γεια σα, σας, γεια σα σας καλωσορίζουμε στη special edition του newscast του newsfilter.gr. Yeah. Ακούσατε το νέο θέμα μα. Είμαστε τέλειοι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, είμαστε τέλειοι. Και ένα ακόμα πράγμα θα σα πω: Ότι ο Γιώργο επιστρέφει στην παρέα μα. Γιώργο! Γεια! Yeah. Εκτό από τον Γιώργο, έχουμε και μία νέα εισαγωγή στο newscast. Το Δημήτρη. Γεια σα, Δημήτρη. Καλησπέρα, παιδιά. Και μαζί με όλου, δηλαδή, να σα πω τα ονόματα πρώτα απ' όλα, είμαστε εδώ πέρα. Εγώ ο Χρήστο, ο Αποστόλης, ο Άγγελος, η Ματία, ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Θα συζητήσουμε τις συγκρίσει που είχαμε πει στην αρχή. Σύγκριση 1, Windows Media Player 11, Winab 5.32, RZA 7.43 Λοιπόν, αναφορικά με αυτά τα δύο προγράμματα αναπαραγωγή ήχου και βίντεο γενικότερα για να πω την αλήθεια το Media Player 1 δεν έχω, δεν έχω καταφέρει καν να τον εγκαταστήσω και ίσως επειδή δεν έχω Service Pack 2 το Το να μην εγκαταστήσω το Service Pack 2 τώρα κατά τη γνώμη μου είναι κάτι καλό δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτά τα προγράμματα που ήδη έχουμε για την ασφάλεια αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, το πόσο χρήσιμο είναι το Surface Pack 2. Πάντως για τον ίδιο λόγο, επειδή και εγώ δεν θέλω να το βάλω, δεν έχω δοκιμάσει στον υπολογιστή μου το Windows Media Player το 11. Ωστόσο, από άλλου υπολογιστέ που το έχω χρησιμοποιήσει, μπορώ να πω ότι διαφέρει α, από τα προγράμματα που μέχρι τώρα η MFTA έχει προωθήσει. Η αλήθεια είναι ότι με έχει, ε, με έχει εξεπλήξει θετικά. Λίγα και έχει πολλέ διαφορέ σε σχέση με το 10. Γιατί το 10 που είχα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσω ήταν δεν μπορούσε να παίξει μουσική με τίποτα εκεί πέρα. Καταρχήν να πω ότι είναι, είναι σχετικά ελαφρύ. Εγώ ένα player το θέλω να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο στη μνήμη και να είναι όσο το δυνατόν διακριτικό. Ε, αυτό το πράγμα μου άρεσε στο Winamp, εφεβαίως είχε και δυνατότητα επέκταση και σε themes και, και στα πάντα. Τώρα βλέπω ότι το έχει και το, το καινούργιο το Media Player το 11. Και το Winamp εδώ που τα λέμε δεν τρώει και πολύ μνήμη. Γι' αυτό, τσεκα, γι αυτό ήταν... μου αρέσει και εξακολουθεί να μου αρέσει το σχεδόν Winamp. Είναι σχεδόν συνήγε μνήμη το Media Player και που είχε λιγότερο. Απλώς ο 11 τώρα κατρών νομίζω να ανταγωνιστεί το Winamp σε αυτό το μεγάλο του πλεονέκτημα. Αλλά ένα επίση πολύ καλό είναι ότι έχει καλή βιβλιοθήκη, πολύ μέσω. Και εδώ, παρόλα αυτά, πιστεύω και εγώ ότι σίγουρα έχει βελτιωθεί αρκετά ο 11 σε σχέση με προηγούμενε εκδόσει. Ωστόσο, συνεχίζω να πιστεύω ότι το Winamp είναι το καλύτερο σε αυτό το είδο. Και η, η βιβλιοθήκη έχει, και η δυνατότητε που σου δίνει να. το σάφουλ για παράδειγμα να... το τραγουδιών, ακόμα και το σάφουλ για παράδειγμα έχει πλογή στο να. Διαλέγει μόνο το τραγούδια, παρόλο που τα παίζει τυχαία, ώστε το ένα τραγούδι να ταιριάζει με το επόμενο. Η... Γενικά, έχει τέτοιες ε, αυτοματωπίσεις και τέτοιες ρυθμίσεις, ε, ε, που ήθελα να πάρω. Πώς ε, λέει. Εγώ πάντως, που για μεγάλο διάστημα το τέσταρα, το Winch Media Player έτυκα, κατέληξα σε κάποια πράγματα μπορεί και να είναι καλύτερο από το Winamp. Π.χ. Media Library που λες, δηλαδή η βιβλιοθήκη Πολυμέσων, στο Winamp είναι λιγότερο ποιοτική γραφικά κατά τη γνώμη μου από το Media Player δηλαδή στο Media Player έχεις, σου δίνει καταρχάς ταξινόμηση, ανακαλλιτέχνη, ένα άλμπουμ, ανά ό,τι θες Αυτά και στο Winamp Tale Ναι, αλλά δεν σου, δεν σου το κάνει τόσο ωραία γραφικά, δηλαδή εκεί σου κάνει κατηγορίες, ανακαλλιτέχνης κλπ και, και σου απεικονίζει το album, μαζί, μαζί με το εξώφυλλο καθώς, μέσα στον Play, μέσα στη Media Library καθώς επίσης σου δίνει κατευθείαν αν μπορείς να κάνεις ranking τα κομμάτια ανάλογα με το πόσο σου αρέσει πια και αυτά μετά ε, τα ξέρει όταν θέλεις να ψάξεις κάτι και τα σχετικά. Αυτό με το ranking το κάνει και το green αν μπορείς να πωτήσεις όποιο κομμάτι θέσεις δεξί και έχει rate και αυτό με το ότι μπορείς να πωθηκεύσεις το άλμπουμ, να σου δείχνει το εξόλου κατευθείαν μπορείς να το κάνεις μέσα από το playing now, task, πως το λέει η τελευταία και ψάχνω το ίντερνετ ακόμα και μην έχει τάξει να μην έχει τίποτα, σου βρίσκεται και πιο κομμάτι είναι, σου εμφανίζει το δίσκο μέσα στον οποίο είναι, σου εμφανίζει όλου του δίσου του ίδιου καλλιτέχνη και παγαιρίσει συγκοτήματα Αυτά και τώρα. Τι όλα κάνει και το Player 11, με τη διαφορά ότι είναι όλα ακριβώ εκεί που δουλεύει. Δεν χρειάζεται να κλείσει κανένα δεξί-κλικ, Είναι επιλογέ όλου μπροστά σου. Να μην έχει συνοκιθεί τη Media Library, είναι όλα εκεί πέρα. Τώρα, ε, επίση ε, μια διαφορά που. Έχω βρει μεταξύ Windows Media Player 11 και Winamp καταρχάς να πω ότι εγώ συνεχίζω να είμαι fan το Winamp παρόλο που λέω όλα αυτά δηλαδή επέστρεψα αλλά για άλλους λόγους λοιπόν το Winamp το μόνο πράγμα που βρήκα να έχει πολύ καλύτερο από το Windows Media Player 11 τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα είναι κατά το Reaping δηλαδή στο Windows Media Player 11 όταν θες να κάνεις Reap ένα album από το αυθεντικό CD που έχεις για να μην το χαλάσεις και τα σχετικά ε, στο Wikipedia Player 11 λοιπόν μπορεί να ορίσει ένα export, έναν τρόπο δηλαδή να βγάλει τα κομμάτια με μια συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή το τελικό MP3 να έχει μια μορφή του στυλ Καλλιτέχνη, κενό παύλα κενό, νούμερο, παύλα, νούμερο κενό παύλα κενό, τίτλο κομματιού. Στο Winamp το, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να του πει πώ θα γίνει το export σε ολόκληρο το path. Δηλαδή να του πεις ότι θέλω πρώτα ένα φάκελο του καλλιτέχνη, μετά ένα φάκελο καλλιτέχνης Pavla Album και μετά μέσα εκεί τα MP3. Αυτό δεν έχω βρει πως γίνεται στο Windows Media Player, όμως δεν μπορώ να πω και με σιγουριά ότι δεν το προσφέρει. Αλλά απλά εγώ δεν το έχω βρει. Δεν ξέρω αν κάποιο, από εδώ το έχει βρει για να μα πει. Αυτό που θέλω να πω, να κάνω μια γενική τοποθέτηση πάνω στο θέμα είναι ότι η Microsoft έβγαλε το Windows Media Player, το e πριν από την εμφάνιση των Vista. Αν προσέξατε, το Theme του Player αυτού είναι το Theme του Vista. Οπότε έκανε και μια, ένα είδος διαφήμιση στον ελληνικό στο γραφικό κομμάτι. Αντός να σημειώσω αυτό, αυτό θετικό το βρίσκω, γιατί μέχρι ναι, τώρα το... η όλη εμφάνιση το Windows XP για μένα ποιοτικά ήταν άθλια. Πάντως αυτό που λες, το ότι χρησιμοποιεί την συνθητική του τον Vista είναι πολύ θετικό. Ε, δηλαδή, αν ρωτήσεις τη γνώμη μου, το γνώμη XP ήταν ίσως το πιο κακό στο λειτουργικό σύστημα εμφανιστιακά που έχω δει. Ε, όντως και εγώ αυτό το πιστεύω, απλώς ήθελα να τονίσω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια από τη Microsoft, μια καλή της προσπάθειας, ε, συγκριμένα με τα σχόλια, αλλά εντάξει τέλος πάντων είναι και πολύ φαν. Βελτίωσε κατά πολύ το Player, το Windows Media Player, και σε απόδοση, σε αποδοτικότητα και σε γραφικό περιβάλλον. Τώρα από άποψη λειτουργιών, σίγουρα κάποιε λειτουργίε που έχει το WinAp δεν θα τι έχει το Media Player, Ίσως θα τι έχει στην άλλη έκδοση απλώ αυτά προχωράνε και κάποιε λειτουργίες του Media Player δεν τις έχει το WinUp Σίγουρα, αυτό, το... δεν υπάρχει περίπτωση Να προσθέσω εδώ λίγο πριν που λέγαμε για την ε, αποδετικότητα σχετικά δηλαδή με το τι μνήμη τρώνε και τα δύο το, στα Windows και τα σχετικά εγώ που τα είχα τρέξει παράλληλα, είχα, στο δικό μου δηλαδή PC είχα δει ελάχιστη διαφορά, μάλιστα την είχα στείλει και στον Άγγελο μέσω MSN και το συζητούσαμε Είχε ελάχιστη διαφορά. Όσο για τι λειτουργίε, εγώ πιστεύω ότι είναι φάμιλα. Από αυτά που είδα, έχουν περίπου τα ίδια πράγματα. Τώρα, αν το ένα κάνει κάτι καλύτερο ή το λιγότερο, αυτό νομίζω. Μην ξεχνάμε ότι το Windows Media Player 9, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να φτάσει καν το Winamp κατά τη γνώμη μου σε λειτουργικό Ήταν πολύ πριν. Ίδια ε, Μήν, αυτό είπα και ναι. εγώ. Είναι Ούτε μια τότε. πολύ καλή προσπάθεια τη Microsoft. Καλά, για το 10 δεν το συζητώ. Ήταν το χειρότερο Windows Media Player που έχει βγει, κατά τη γνώμη μου. Πάντως κάτι άλλο. Λέει real music match. Θέλει κάτι γι' αυτό κάποιο. Για του περάσουμε στα μάτια, είτε κύριε. Είναι ότι... συνήθω τόσο βαριά προγράμματα που μάλλον καλύτερα να μην τα. Εγώ, όπω σου είπα, είπα και στην αρχή. Θέλω να είναι όσο πιο διακριτικό γίνεται το player. Θέλω να κάνω κάποια δουλειά να προγραμματίζω. Να, yeah. να κάνω οτιδήποτε, να σερφάρω και να ακούω μουσική. Δεν με ενδιαφέρει να μου καταναλώνετε να επεξεργαστεί. Παιδιά, να, να κάνω κι εγώ μια τοποθέτηση, επειδή δεν το έχω δουλέψει τόσο πολύ το WinUB. Τι βι ε, νομίζω πω όχι, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Όχι, εγώ το έχω δοκιμάσει, δεν παίζω. Δεν, δεν να Παιδιά, εντάξει, τώρα αυτό είναι σοβαρό μειονέκτημα, έτσι. Σοβαρό, αλλά στο Gwen μου θα κατεβασεις ό,τι plugin θέλει. Πώ επικάλυψε να υπάρχει κάποιο Σίγουρα θα υπάρχει plugin, αλλά πώ πρέπει να το κατεβάσει, εντάξει, δεν είναι δύσκολο αυτό. Απ' την άλλη, νομίζω ότι το 11, άμα κατεβάσει ένα συγκεκριμένο plugin, μπορεί να παίξει DVD ή DVX και μάλιστα να φορτώσει. Γιατί know... πόδι... know... παίζει το και μάλιστα να φορτώσεις υπότιτλους Που είναι SRT τα αρχεία ε, SRT και .sr ε, By default ναι. πλακή, ναι, ναι. Το έχεις δοκιμάσει αυτό Α, γιατί έχεις πλακή. χωρίς πλακή. Δεν σίγος, που ίσως να θέλει αυτό, Με... ναι. τη πληστά, να το δεν έχω δοκιμάσει για υπότιτλους Επίσης να έχω μέχρι και plugin Το οποίο να χτυπάει το τηλέφωνο Όταν το τηλέφωνο χαμηλώνει η μουσική για να να Προσωπικά πάντως η τελική μου κρίση είναι ότι αν και μου άρεσε πολύ το νέο media player Μέχρι να εγκαταστήσω τα βίστα μάλλον θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ Winamp Τώρα από εκεί και φέρα θα δείξει <ΣΣΣΣΣΣ> It's my love I'm fighting for I've grown so tired of this war No yuletide cows, no pumpkin pie I'm just pray. Ένα άλλο θέμα σύγκρισης είναι οι τρεις δημοφιλέστεροι ε, μπράουζερς που κυκλοφορούν, Internet Explorer 7, Mozilla Firefox και, ο, και η Opera Εδώ πέρα βλέπουμε παλαιγινισμού στο άκουσμα της λέξης Opera από τον Γιώργο <laughs> κάνει κάτι χειρονομίες <laughs> Πάει στο μέγα μουσική συχνά γι' αυτό ξέρετε Καλή φάση αποστόλη, εσύ πιο χρησιμοποιεί. Εγώ Firefox forever να μας πεις κάποιο πλεονέκτημα του Firefox, Firefox ε, σε σχέση με τους άλλους. Εντάξει, βασικά, εγώ όταν το έβαλα για πρώτη φορά, πούμε, είχε, επειδή πιο πριν είχε μόνο Internet Explorer που είχαμε συνηθίσει όλοι μας, πούμε, και κάποια άλλα που παράγονταν από ερευνητικά ιδρύματα κλπ. που δεν, δεν προσέφεραν κάτι καινούργιο. Το, αυτό που σου έκανε με την πρώτη μεγάλη ήταν τα tabs. Πουλήσανε τα χέρια ολονών, δηλαδή σε ένα παράθυρο μόνο ανοιχτό, σε, σε browser από, και πέρα, από τότε, μέχρι τώρα που έχει φτάσει στην τωρινή του μορφή έχει εξελιχθεί υπερβολικά Επίσης, με τα, γενικότερα με τα προγράμματα της Mozilla γιατί χρησιμοποιώ πούμε, και το Thunderbird για email εγώ, Είμαι και Thunderbird fan fanboy που θα λέμε ή κάτι άλλο ε, αρέσει πάρα πολύ το ότι έχουν πάρα πολλά plugins Δηλαδή μπορώ ό,τι θέλω να το κάνω με plugin για παράδειγμα, ας πούμε στο ένα που χρησιμοποιώ στο Firefox είναι για να βλέπω τα mail μου στο Gmail, αυτόματα. Άλλο, ξέρω για τον καιρό. Έχει διάφορα, πολλά. Ε, εσύ Ματία, ποιο χρησιμοποιείς? Ε, εγώ μία χρησιμοποιώ Internet ε, Explorer 7 και μία Firefox. Ήταν δύο δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, το καλό με τον 7 είναι ότι επιτέλου έχει βάλει tabs. Καιρός ήτανε. Πράγμα το οποίο έγινε πολύ πιο πριν στο Firefox βέβαια, δηλαδή Ακολούθησε. Ναι φυσικά είναι αντιγραφή, δεν το συζητάω. Αν και όταν είχε πρωτοβγή η κριτική για τον Internet Explorer 7, είχα διαβάσει και σε περιοδικά και σε τέτοια δηλαδή, ότι είχε, η Microsoft τον είχε ψιλοπαρατήσει σαν project, δηλαδή εσκαιμένα δεν τον προωθούσε και δεν τον προχωρούσε. Γιατί είχε να βγάλει update uh, του Internet Explorer για πάρα πολύ καιρό, από ό,τι θυμάμαι. Αυτό ήταν που θέλω να πω κι εγώ: Ότι ο Firefox σπουδάζει για ένα μήνα, ξέρω update, ενώ ο Internet Explorer είχε 3-4 χρόνια. Και η Opera, όπω ξέρω, το ίδιο κάνει. Πε μα, Δημήτρη, εσύ που χρησιμοποιεί την Opera, τα πλέον εκτίματά τη. Μου λες σε μένα, η Opera είναι αγαπημένο μου browser. το πολύ απλό λόγο ότι. Είναι ίσω το πιο ελαφρύ πρόγραμμα που έχω βρει. σω και το πιο αποδοτικό. Έχω παρατηρήσει, έχω χρησιμοποιήσει τόσο Opera, όσο και Mozilla είναι, Η Opera είναι ταχύτερη τόσο και στην φόρτωση των σελίδων αλλά έχει και πολύ καλύτερο casting Δηλαδή σελίδες που έχει επισκεφθεί, δεν τι ξαναφορτώνει Είναι αποθηκευμένες όλη στη μνήμη, με τις εικόνες, με τα πάντα Βέβαια, μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κάποια μειονοεκτήματα όπως στον αριθμό των plugins που βγαίνουν σε σχέση με το Firefox πάντα, έτσι, δεν μιλάμε για το ίντερνετ και τώρα, σύγκριση. Και μερικές φορές διαπίστωσα προβλήματα στην ανάγνωση JavaScript και τέτοιου είδους γλώσσες, τέτοιου γλωσσών uh, scripting, δηλαδή, που χρησιμοποιούνται στο ίντερνετ. Νομίζω ότι και εγώ το διαπίστωσα αυτό σε Java Applets έχει προβλήματα, να αφορτώσει δηλαδή Java applets Στι 2-3 σελίδε που έχουν μπει, δηλαδή, το παρατηρεί αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Δεν τα φόρτω με τα τζαβάμπιτζ. Αυτό νομίζω ότι ορισμένε φορέ ξέρετε και από τη σελίδα, δηλαδή. σω. Ναι, δε. το... δεν μπορώ να το πούμε βεβαιότητα. Mm -hmm. Αλλά πάντω uh, για browsing νομίζω ότι είναι ο καλύτερο uh, browser okay. που υπάρχει. ερώτηση ε, ε, θα... ε, για το Όντιδα. Φορτώνει: αν πετύσει να ανοίξει ένα PDF, ανοίγει. Ή κολλάει όλο το σύστημα. Τώρα δηλαδή αυτό μου φάνηκε πολύ κακία, τι εννοείς κολλάει όλο το σύστημα Γιατί αν ανοίξεις ένα pdf στο firefox κολλάνε τα πάντα Στο 2 Όχι στον 1.5 και δεν το πάντα που ήταν ε, firefox πάντα κολλάει Ταιδιά <σφυσ> δηλαδή, έχω συμπλονιστεί, εντάξει δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ το firefox και δεν είχα το πείσει τέτοιο πρόβλημα Αλλά μου φαίνεται σαν έχει μείνει στην λίθινη εποχή τώρα, τι μου λέτε Εγώ ανοίγω pdf με τον firefox Έχω 1024mb μνήμη αν αυτό παίζει ρόλο και ανοίγουν μια χαρά και δεν δεν έχει φοβήσει ποτέ ο Firefox και ποτέ το σύστημα Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ έχω 1,5 GB μνήμη, άμα είναι το κόσμου στη μνήμη, δεν νομίζω. Αλλά έχει κατεβάσει κάποιο plugin ειδικό για να ανοίξει PDF μέσα στο το Firefox. Όχι, αλλά έχω 4x2. Έχει. Ε, δεν είναι αυτό Έχει κατεβάσει update μήπως στο Oculus Reader. Επαναλαμβάνω, όχι, έχω. Χωρί να λοιπόν, έχει κάνει τίποτα, δηλαδή απλά πλάτο ανοίγει. Ναι, πάντα το άνοιγε. Και από το 1,5 ακόμα. Okay. Πάνω σε αυτά που είπε ο Δημήτρη. Πρώτον, ε, ε, ανέφερες το ότι είναι πιο ελαφρύ σαν browser Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα κόλμα με την απόδοση, πάντα ε, Από τι default εκδόσεις, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει, αν το έχεις τεστάρει δηλαδή Δεν νομίζω ότι έχει τεράστια διαφορά με τους άλλους Αυτό που είπεις για τις σελίδες, ότι κάνει πιο γρήγορο σερφάρισμα, ισχύει Είναι πολύ πιο αμεσή η απόκριση και το caching Το, το, το caching, ίσως να οφείλεται στο, στο γεγονός ότι εσύ αφήνεις να φορτώνονται όλες τις σελίδε. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν ξέρω ε, με, να αν έχει φτιάξει τάβρο. Εννοεί να διακόψει τη σύνδεση όταν φορτώνεται μία σελίδα. Άμα θες να βρει κάτι σε μία σελίδα και το έχει βρει, ίσω πατά το χ. Για να μην φορτώνει την ταχύτητα. Αυτό ισχύει. Μετά την ξαναφορτώνει. Αλλά εγώ σου λέω ότι για δύο σελίδε που έχουν ήδη φορτωθεί, έχω δει την ταχύτητα με την οποία έρχεται στην Όπερα και με την οποία έρχεται στο, στο Firefox. Ε, όσον αφορά τα plugins, να αναφέρω ότι όταν θε να εγκαταστήσει plugins στην Όπερα. Δεν ε, το βάζει πάνω στο πρόγραμμα, σου βγαίνει σαν ξεχωριστό application στην επιφάνεια εργασία. Ενώ στο Firefox, καθίσατε πάνω στο Firefox. Αλλά, προσοχή, μην βάλετε πολλά plugins στο Firefox, γίνεται πάρα πολύ βαρέ. Δηλαδή, ανοίγει με δυσκολία. Ακριβώ γι' αυτό το... εμένα δεν με αρέσει. Επειδή έχω ένα κόλμα με την απόδοση και δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η ποσότητα των υπηρεσιών. Με ενδιαφέρει η ποιότητα. Πάντως να πούμε ότι τα plugins στο Firefox είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Τώρα ανάλογα, εγώ μπορώ να δω τα mail μου και κάλεσε από το webmail να καθίσω να φορτώσω τη σελίδα, δεν με ενόχλει και τόσο πολύ αυτό Αλλά ανάλογα όπως έχει συνεχίσει ο καθένας Ας πούμε υπάρχει ένα συγκεκριμένο plugin το οποίο μια μπάρα που προστίθεται και μπορείς να διαχειριστείς javascript, css, εικόνες των σελίδων ε... να, να τι εργοποιήσεις, να τι ενεργοποιήσει ό,τι θέλει. δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ καλό Αυτό ισχύει και για πέρα. Το JavaScript δεν μπορώ να το εγγυηθώ, γιατί σου είπε, είχα συναντήσει και κάποια προβλήματα και στην ανάπτυξη ενός εργαλείου που είχαμε κάνει να θυμάσαι, είχα σοβαρό πρόβλημα να τρέξω το JavaScript κώδικα από την πέρα. Και να πω και κάτι για το Reddit Explorer, γιατί το πολύ το στην άκρη, υποστηρίζει ένα... μια πολύ σημαντική λειτουργία, το anti Όσοι το ξέρουν είναι, είναι ένας, μια νέα μόδα επίθεσης ε, στους χρήστες των υπολογιστών και γενικά στους χρήστες του, του ίντερνετ Και ο Internet Explorer χρησιμοποιεί ένα φίλτρο ουσιαστικά για την προστασία των χρηστών από τέτοιες επιθέσεις ε, Γιώργο έχεις κάτι να πεις Ναι, εγώ έχω να πω ότι γενικότερα τον Internet Explorer το χρησιμοποιώ για μια και μοναδική δουλειά Έχω βάλει το Mega Upload Toolbar επειδή από Mega Upload δεν γίνεται να κατεβάσει από άλλο browser και να σου δώσει κατευθείαν το αρχείο οπότε το έβαλα εκεί και το ανοίγω μόνο όταν θέλω να κατεβάσω κάτι από Mega Upload γιατί δεν το πολύ εμπιστεύουμε γενικότερα έχω και λίγο κακή εμπειρία από προηγούμενε εκδοσεις Internet Explorer Απ' το 6 δηλαδή ε, Ναι ακριβώ. <laughs> και... Απ' το 6 όλοι έχουν Και γενικότερα θα επιμείνω στα πλεονεκτήματα του, του Opera Ακριβώς αυτά που ανέφερε ο Μίτσος, δηλαδή στο page casting στην απόδοση και, και όλα αυτά και θέλω να πω ότι έχω δει ένα πολύ καλό μηχανισμό μπλοκαρίσματος των pop-ups, δηλαδή δεν υπάρχει up. δεν να μου έχει πεταχτεί ποτέ και σε καμία απολύτως περίπτωση χωρίς να το έχει πιάσει η όπερα μέχρι στιγμή. Αυτό ισχύει και στον Firefox ε, ε, Το, το Firefox η αλήθεια είναι ότι τον έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα σε σχέση με την όπερα ε, Μπορώ να πω ότι μου φάνηκε αρκετά και εύχρηστος και έτσι ας πούμε αποδοτικός αλλά ας πούμε σε κάποιες συγκρίσεις που έκανα τυχαία σε σελίδες κτλ η μνήμη που τρώει η όπερα είναι σαφώς λιγότερη και ωστόσο θέλω να, να εκφράσω ας πούμε ένα ψηλοπαράπονο ρε παιδί ότι πολλές σελίδες ας πούμε είναι φτιαγμένε με βάση Internet Explorer και mozilla. και έτσι αναγκαστικά σε κάποιε ε... ε... εισόδους μου, ας πούμε σε αυτές τις σελίδες μέσω Opera, πολλές φορές Sky το πρόγραμμα, δηλαδή δεν έχει όπλα τι να κάνει και κλείνει, ας πούμε πολλές φορές, εντάξει, κάποιες φορές ρε παιδί μου, αλλά όσο ζω ελπίζω, κάποτε θα μας, θα μας θεωρίσουν και μας ανθρώποι και θα μας βάλουν μέσα στην χνίδιο. Πάντως αυτό με, τη... με το casting και, και... για το πόσο γρήγορα ή σωστά ανοίγει σελίδες στο Firefox ε, Μπορείτε να πειράξετε τι ρυθμίσει του προγράμματο και να το διορθώσετε αυτό. Αν γράψετε δηλαδή στη, στη διεύθυνση about.model.config έχει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ρυθμίσει και πολλέ από αυτέ είναι για το πόσο γρήγορα ε, ανοίγει τη λύση ε, ε, και εχω Έχω πειράξει 5-6 από αυτέ και ανοίξει σε αυτό. πολύ λιγότερο χρόνο. Ε, ο μέσο χρήστη, ο οποίο δεν ξέρετε τέτοια πράγματα, θέλει να χρησιμοποιήσει έναν browser που να είναι γρήγορο στο σορφάρισμα. Προσφέρεται η Όπερα γι' αυτό. Ένα χρήστης που είναι πιο εξειδικευμένος, θέλει και τα plug του, θέλει και το γρήγορο casting Φυσικά, μπορεί να το πειράξει όσο το ξέρει Οπότε ο Firefox είναι ο κατάλληλο. πιστεύω στην είναι μου. Εγώ να κάνω μια ερώτηση που θέλω ε, Λες ότι πειράζοντας ε, το... κάποιες ρυθμίσεις τέλο πάντων μπορείς να πετύχεις γρηγορότερο casting κτλ Αυτό όμως δεν έχει αντίκτυπο κάπου αλλού στην απόδοση ή κάτι δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον που έχω περάξει μαγικέ προ αυτέτε ή θα κάπου διαφορά. Για παράδειγμα, είχε ε, ρύθμιση να περιμένει γύρω στα 32 μισέκοντ μέχρι να κάνει αυτό που του είπε. Δηλαδή με να διαύσιμα και πατήσει σε εκτέλεση τι λέει το κουλή να αναζήτηση. Έκανε 32 μισεκόντια για να ξεκινήσει να το ψάχνει. Μου το μειώσω αυτό στα 4. Ήδη κυβέρνηση χρόνια. Είχε κάτι έγινε ρυθμίσει, δηλαδή. Θα κάνω κι εγώ ένα μικρό σχόλιο που. Δεν ξέρω αν ισχύει, απλά το έχω ακούσει σαν φήμη Ότι δηλαδή λέει όσο ο Mozilla Firefox είναι ανοιχτός ε, Για κάποιο λόγο τρώει όλο και περισσότερη μνήμη όσο τρέχει Σε αντίθεση νομίζω με τους άλλους δύο που δεν το κάνουν αυτό Αυτό δεν ξέρω ούτε γιατί συμβαίνει, ούτε πώ ακριβώς γίνεται Αλλά το έχω ακούσει, απλά ίσως λοιπόν γι' αυτό να είναι τόσο Να, να γίνεται βαρύ. Με έχω κάνει ένα mini πείραμα, δηλαδή Άνοιξα να δω στο Task Manager πόσο τρώει όταν το άνοιξε την πρώτη σελίδα και πόσο έτρυγε μετά από 5 λεπτά και είχε μεγάλη διαφορά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος ε, πώς έχει κατασκευαστεί η Opera, δηλαδή είναι open source ή είναι, είναι μόνο free. Διατίθεται το κωδικά σας δηλαδή στο ίντερνετ, γιατί στο Firefox διατίθεται. Δεν ξέρω. Θα το ψάξουμε εντάξει. Δεν θέλετε να παραγγείλουμε τίποτα, αφάμπε. Του ξέρω τι, τι θέλετε. Πίτσα. Θέλω γύρω. Όχι, oh, πετάει και άλλη, θέλει γύρω. Ε, ωραία, εντάξει. Κάθε... Να... να ακούσουμε τι απόψει, ναι. ναι. Τι ναι. θέσει, Εγώ... Εγώ δεν ξέρω, λευκό. Εγώ μαύρο. Αφού η σημερινή εκουμπή mm. έχει αφιερωθεί για συγκρίσει, προτείνω να κάνουμε μια σύγκριση πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω Πίτσα! Yeah! Η αλήθεια είναι ότι ο ανθρωσιασμός με ενθαρρύνει να προχωρήσω Η πίτσα λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν και μάλιστα υγιεινό το οποίο αποτελείται από ε, ζύμη που την πατάς καλά-καλά για να στρώσει και πάνω βάζεις διάφορα υλικά Μα τι μπορείτε παραπληροφόρηση, υγιεινή πίτσα, είναι Διαπάντω, το να συγκρίνουμε τώρα τα δύο ενδέσματα θα πρέπει να, να συγκρίνουμε πάνω με, με κάποιε βασικέ παραμέτρου να συμφωνήσουμε. Το θέμα τη υγεία είναι ένα θέμα. Σίγουρα. Νομίζω ότι και τα δύο παίρνουν υπότιτλοι με δανό, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Οπότε, α περάσουμε σε άλλα κριτήρια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι μα ενδιαφέρει και ποτέ αυτό το πράγμα εμά εδώ πέρα. Βέβαια, δεν είναι και πολύ σωστό τώρα να το λέμε στον έρα, αλλά δεν βαριέσαι. Μια ζωή την έχουμε. Κάπος έτσι. Είτε, ποιο θα έρθει ποιο λίγο. πιο λίγο. Ποιο είναι πιο φθηνό. Κοιτάξτε, όταν λέμε είναι ποιο είναι πιο φθηνό, όταν είμαστε τόσο πολλά άτομα, νομίζω ότι με δύο μεγάλες λίγες πίτσες, νομίζω ότι θα καλυφθούμε. Και οικονομικά και Φευτό, διότι, διότι, από απόψη ποσότητα. Ε, όσον αφορά το γύρο, δε αν δεν ξέρει αυτό ε, το μαγαζί πώς το φέρει, ενώ η συνδέαση πίτσες είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω, στα υλικά. Ναι, θες. βέβαια το έχω παρατηρήσει ειδικά τα σαλάμια είναι το ίδιο πράγμα παντού. Βέβαια, ναι, καταπληκτικό. Αυτό. Ναι, ο γύρο είναι πιο γύρο από τα σαλάμια, εντάξει, βέβαια. Ε, Κοίταξε, αδει, εξαρτάται πώ έχουν φτιάξει τα σαλάμια. Θε να σου πει ότι. Τα πω σαλάμια φτιάχνονται το με ξέρω. τον ίδιο τρόπο. Βάζει ό,τι θε μέσα. <laughs> ναι, αυτό το ό,τι θες, ε, περιλαμβάνει τα πάντα όμω έτσι. <laughs> μπορεί να περιλαμβάνει και ένα ζώο <laughs> <laughs> Μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από ένα ζώο <laughs> ολόκληρο. <laughs> Μια άλλη παράμετρο είναι το πόσο βαρύ θα σου πέσει το φαγητό. Ή η πίτσα ή ο γύρος Ε, ο γύρος μάλλον είναι λίγο πιο βαρύ. Μετά το εξαρτάται πάλι. Κοίταξε, Ντέ, ε, η αλήθεια είναι ότι αν η πίτσα πάνω τη δεν έχει τα πάντα, δηλαδή ότι υπάρχει στο μαγαστή και ακόμα παραπάνω, δεν, δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλείτε πίτσα. Οπότε, μια σωστή πίτσα πρέπει να είναι βαριά. Δεν το συζητάμε. Ε, δεν είναι σίγουρο αυτό. Εγώ π.χ. να προτιμώ άλλου είδου γεύσει από τη οπότε θα την κάνω ελαφρύτερη. Σε Αλλά όχι απαραίτητα επειδή θέλω λιγότερα υλικά. Εδώ είναι καθαρά θέμα ποσότητα. Σωστά. Όσο περισσότερο υλικό, τόσο το καλύτερο. Κατάλαβε. Μπορεί. Συμφωνώ ότι μπορεί να χθε άλλα υλικά, αλλά το θέμα είναι άλλα πολλά. Άμα είναι πολλά, είσαι μάταιο. Τελείω. Παιδιά, δηλαδή, μου πάρω μία πίτσα με ροκφόρ και φέτα, θα τη φάς. Όχι. Σε μεγάλε ποσότητε. Όχι. Βλέπει. Ναι, αλλά μπορεί να έχει κάτι άλλο σε μεγάλε ποσότητα. <laughs> γύρω. Αυτό είναι μία παράμετρο στην οποία δεν έχουμε σκεφτεί. Μπορώ να πίτσα από γύρω. ναι. ναι. Βέβαια, μετά θα είμαστε λίγο σαν ζόμπι. Δεν θα τυπωθούμε. Κοίταξε, όταν τρώω γύρω η πίτσα, πάντα ρισκά Και ε, Όταν τρως και τα δύο, τα πτώχνω. Ναι, ρισκά ισχυρίζεται πλάτη, ζούμπι. Κάτι που λέω, ξέρω ότι εδώ μέσα κάποιο έχει φάει από αυτό. Μην μα τα χτυπήσει, Μην μα τα ήταν, Ποιοι ήταν. Θα oh. φορά ε, Ήταν ε, μια κρύα νύχτα, να, το... Όχι, του Πολύ Μιλάω, γύρω 45 και πάλι ο που καθόμασταν εδώ πέρα και κάναμε μια εργασία είπαμε κάτι να τσιμπήσουμε, εγώ ο Δημήτρης και ο Χρήστος Ώσπου <Και> πέφτει ένα προσπέκτ από ένα περίεργο μαγάζι που είχε κάτι γεύσεις λίγο πίτσα, κάτι περίεργες edition Ας <Και> τα να <αστανά> πάνε σου λέω <Και> Αλλά η δουλειά ήταν η εξή ότι είδαμε τσάμε γύρω επειδή εγώ είχα ξαναφάκει στο παρελθόν μία φορά πίτσα με γύρω, και εντάξει δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι υπερβαρή, α πούμε, γιατί λείπανε τα μπέικον και όλα αυτά από μέσα και τη θέση του είχε πάρει ο γύρω. Πάνω κάτω ήταν σαν μια κανονική πίτσα. Έχει δηλαδή και πολύ λαχανικό σε φάση μανιτάρι για πιπεριά περδιά, ρε παιδιά μου, και κάναμε τη δουλειά μα φάγαμε μια κανονική πίτσα. Βέβαια η πίτσα, όπω είναι έτοιμο να αφηγηθεί ο Δημήτρη, δεν ήταν ακριβώ αυτό που περιμέναμε. Να το πω με δύο κουβέντες. φάγαμε ξύλο παιδιά. Τώρα, σχετικά με εκείνη την πίτσα, μπορώ να πω ότι είχε όσο λάδι μπορούσε να έχει ένα γύρο και όσο πιπεριέ μανιτάρια και τα σχετικά αυτά ωραία παπριπίτσε είχε λοιπόν όσο από αυτά μπορεί επίση να έχει ένα γύρο, δηλαδή καθόλου. Το οποίο σημαίνει ότι η κάθε πιάτα ήταν πιο βαριά από την προηγούμενη. Oh, ναι, ναι, ήταν καταπληκτικό. Ε, καλά, έμειναν μιλήσουμε βέβαια για την ποιότητα του γύρου και για το γεγονό ότι τα κομμάτια ήταν. Θα Σαν να φάγαμε ίδιο... το Μικι Μάουσε ένα πράγμα Θα μπορούσε και αυτό Αλλά ναι, όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλή εμπειρία Το θέμα είναι ότι μετά το τέλος λοιπόν της εργασίας και του φαγητού έπρεπε να πάμε και στο μάθημα στη σχολή Ήταν μια μεγάλη τραυματική εμπειρία και μπορούσα, μπορώ να πω ότι ήμασταν με κάπως μελανιασμένα μάτια και Φρισκομένα στομάτι από τα 4,5 δισκατομμύρια τόνο κοκακόλα που είπαιμε, για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε λίγο τη θερμοκρασία του οργανισμού που είχε φτάσει σε τεράστια υψηλή. Εδώ είχαμε ένα λάτο κολέψε άμεστελ ποκ και είχα λίγο ένα εύκολο πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε, να αρρώσετε με το γύρομε όλο αυτό το ισχυρό το, το φρυκαλέο κατασκέβασμα. Τέρα που υπάρχει, ξέρω εγώ, και στο, στο καπάκι να παίρνει και την άμε η οποία υποτίθεται ότι μια μπίρα πούμε, θα έπρεπε να σε δροσίζει αλλά επειδή ήταν λίγο μαύρη μπίρα ήταν σαν να έτρωγε κάτι ακόμα και όχι να έπινε κάτι δροσιστικό. Ε, παιδιά μετά από όλα αυτά δεν καθόλου δηλαδή. το, το παραπήρξαμε ε... λίγο. Αν θέλετε τη διά μου επιχειρηματολογία ψηφίζω γύρω με τη γενική έννοια του όρου με τον εξαπλό λόγο διότι όταν λέμε γύρω α πούμε ερβέδι μπορούμε να πάμε στη γενική έννοια του, του σάν το οποίο δεν είναι ανάγκη να είναι τέτοια με γύρω σ' το Υπάρχουν ψωμάκια, υπάρχουν αράβικες πίτες, υπάρχουν σουφλάκια, τέτοια λουκάνικα, κοτόπουλα Ό,τι θέλει μπορεί να βρει. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία από ένα τυπικό μαγαζί, πιτσαρία, ξέρω εγώ, που θα υπάρχει εδώ πέρα στη γειτονιά. Δεκτό, ναι. Σύν ότι το delivery πιστεύω ότι θα είναι απίρω πιο γρήγορο αν πεινάμε πολύ. Σαφώ. Και μπορεί να πάρει ποσότητα από την ελέγχη, δηλαδή ένα, δύο σάντου να Και στην τελική είναι ελληνικό ρεφιλε. Μεσογειακή διατροφή, όριστε γύρω τι καστολάδι τι καλύτερο! Τι πίτσα τι είναι, δεν είναι από φορά Μεσογειακή. Ναι, αλλά πρέπει να υποστηρίξουμε, αν παινέψεις στο σπίτι σου ρε φίλε, να πες Εντάξει, αυτό είσαι Newscast episode 4 special edition. Τέλο. Πάμε να βραγγίσουμε. Ο Νίκος που είναι. Ο Νίκος, Ακόμα μα απαντάει η μετάφραση. Ε, την άλλη φορά. Next time with Nick. The Greek. Να πούμε ότι στην παρέα μας ήρθε για ακόμα μια φορά ο Γιώργος! Yeah. Τσίγκριση νούμερο ένα. <σοκοίως> Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που χρησιμοποιεί όπερα, Δημήτρη? contemplετε τον cast.